Ξέρουν όλοι, παλιοί και νέοι καναράκε, ότι η νοημότητα θα επιβληθεί. Γιατί τα τα τελειώσανε. Η διαπλοκή τέλειωσε. Ναι, ναι, ναι. Ετέλειωσε, τέλειωσε. Η διαπλοκή τέλειωσε. Ε, Ετέλειωσε. Ε, ο καλοχαιρέτα. Ναι. Και λοιπόν. ο κατρούγκαλο μαζί και οι δύο. Ξεβρωμήσαμε, ρε παιδί μου, Ξεβρώμισε ο τόπο. Ευτυχώ. Ο καλοχαιρέτα θέματα από την ταινία, 288, νομίζω. Έλεινε θέματα γενικότερα εκεί στο διαδίκτυο. Από τότε μα τυχιώνανε κάποια ονόματα. Εννοείται. Τα απ' όλα. Το α στο ναι. Ε, ο Κατρούγκαλος έχει τελειώσει τη διαπλοκή. Έτσι. Αν κάποιο. Όχι μόνο ο Κατρούγκαλο τώρα, ε, ναι, είναι άδικο. Α. Και ο παπά. Εννοείται. Και όχι, ο, ο Κατρούγκαλος το λέει. Αν α. κάτι έχει συμβεί, φαίνεται αυτό μετά και το διαγωνισμό, είναι ότι έχει τελειώσει τη διαπλοκή. Ναι. Όλο αυτό που ζείτε δηλαδή... και βλέπετε, δηλαδή παλιού. Κόψε και, και βάλε που λέμε. Και νέου και με το καθαρό τοπίο που έχει διαμορφωθεί και με το πώ έγινε ο διαγωνισμό, αν κάτι τελείωσε, είναι η διαπλοκή. Πραγματικά δηλαδή είμαστε μια χώρα χωρί διαπλοκή. Τόσο απλό. Ή, ήταν αμετάβλητο όμω. Καλά και τους... Έκλεισε τρει μέρε μέσα. Αν ήταν να τελειώσει η διαπλοκή, καλά έκανε και το έκανε αυτό. Σωστό. Καλά, καλά έκανε και το έκανε. Ε, δεν έχουν να δώσει κανεί από του τέσσερι τα λεφτά. Πρώτον. Ε, ο ένας είναι. Λέτε, θέλουν, αντιμετω... ε, εννοείται. Mm. Ε, μα δεν θέλουν. Τι να θέλουνε, κάτι που στοιχίζει 10 εκατομμύρια αν θέλεις το δώσει 70 yeah. Θα μου πει γιατί Για χτύπεις 70 λόγο. Γιατί, γιατί έτσι όπως 10 ήταν 10 η διαδικασία κάτι. Το 10 χτύπεις... πόσο ορίζεται ότι στοιχίζει 10 Τι πόσο ορίζεται Γιατί στοιχίζει 10 Γιατί κάτι. ίσως στοιχίζει πιο κάτω Ξέρω εγώ πόσο <laughs> <στιχίζει>. Βλέποτε, <laughs> Βλέποντας 10 τα... λέμε ένα 10 μόνοι μα. Μπορείς να στοιχίζεις 8, 5, 3. Ναι, το 10 έχει βγει από κάτι μελέτες που έχουν κάνει. Το Φλωριντίας και αυτό. Να βάλουμε 12. Το Φλωριντίας. Καμία αντίρρηση, πάντως δεν στοιχίζεις 70. Όχι, δεν, στιχίζει σε, μια δεν 70. Αγορά, σε μια διαφημιστική αγορά των 200 εκατομμυριών που μας έχουν ζαλίσει με όλα αυτά. μήπω όμω ανεβαίνει η αξία τη δουλειά μα. Κανείς? Αν δουλεύουμε σε ένα κανάλι που έχει ψηλά αγοραστικά. Καναλιάρχη που έδωσε 50, 60, 70 εκατομμύρια για να πάρει άδεια, θα σου μειώσει την, το μισθό τη Α, είναι για, αντίθετη η να... υπολογισμή. Και προφανώ δεν Α, βγαίνει. Ούτε θα... αυξήσει προβλέπει αυτό. Ποιε αυξήσει. Ό,τι έχουμε λεφτά. Δίνουμε για άδεια, άρα δίνουμε και στου να πάμε. Πάσκαλα. Αφού αναδιανέμεται η πίτα, Ποια θα έρθει πίτα. περισσότερο χρήμα στου τέσσερι. Ποια πίτα. <laughs> δεν είναι υπολογισμένα όλα αυτά. Σκιτζίδε είναι αεριτζίδε. Τι είναι αυτά το, που λέω τώρα. Το δεύτερο και αδίστακτοι σκιτζίδε και αδίστακτοι. Χάνω τσίδες. πάσα ιδέα για την ψήφω μας, αδέρφια Την χάνεις <laughs> Την έδωσες έτσι απλώ. πάσα χερά. Ναι Το θέμα δεν είναι ότι την έδωσε μόνο εσύ Την έδωσε και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού Που το πίστεψε όλο αυτό ότι θα γινότανε Κάποιοι το πιστεύουν και ακόμα Πάρα πολύ Πάρα Και πολύ. αυτό είναι το ωραίο Και, και αυτό δεν σας αρέσει ωραίο. που τα βάζει με τη διαπλοκή Γιατί είστε μέσα τα σε αυτά διαπλοκή. και ναι, Πιστεύει αυτό. κανείς δηλαδή Οι προηγούμενοι ήταν διαπλεκόμενοι. Έπαιρναν δημόσια έργα, του ξέρουμε, του ζήσαμε και μάλιστα στην περίπτωση του Μέγκα συμπεριφέρθηκαν και εσχρά και οι τρει ιδιοκτήτε οι μεγαλοσχήμονε αυτού του τόπου που κυριαρχούν επί δεκαετίε έχουν αφήσει απλήρω του 500 εργαζόμενου. Απλήρω του όμω κανονικά. Και του κοροϊδεύουν κιόλα. Δεν και είναι ασφαλή. Ότι υπάρχει λύση, ότι έχουμε λεφτά και ότι θα το φτιάξουμε και θα κάνουμε και συνεχίζουμε. Ακόμα του κοροϊδεύουμε. Και οι προηγούμενοι ήταν αυτοί που ήταν. Έτσι λειτουργούσαν τα μέσα, έτσι λειτουργεί αυτό το κράτο. Είχε διαπλακεί, του έδωσε άδειε όπω του έδωσε. Έρχονται αυτοί να βάλουν τάξη και με το διαγωνισμό με του παλιού που μείναν και με του καινούριου που μπαίνουν, πατάχθηκε και ήρθε η κάθαρση. Είδε κάποιον να παίρνει δημόσια έργα από αυτού. Ένα παίρνει. Α, ναι. Ένας από αυτού παίρνει. Σιγά. Ε, Έχει επωφεληθεί κάποιο άλλο. Τι εννοεί. Λέω, από Την κυβέρνηση, όχι, τι πάνε να πει. Ακόμα. Επειδή όχι. μπορεί να κάνει βρωμοδουλειέ άλλε, να είναι υπόδικο, να είναι προφυλακισμένο, να κρυφτεί και αυτά πάνε να πει ότι είναι διαπλεκόμενο, Όχι. όχι και αλλά... Κάνει λάθο η δικαιοσύνη. Εγώ. εγώ σου λέω ότι κάνει λάθο η δικαιοσύνη. Εννοείται, δεν το συζητώ. Εγώ λέω άλλο. Με τέτοια ποσά mm -hmm. δεν μπορεί να υπάρξει κανάλι αν δεν διαπλακεί. Με αυτά τα ποσά, δηλαδή κάποιο που έδωσε, οι δύο καινούργιοι δώσαν, 51 ο Καλογρίτσα και 73-4 πόσο έδωσε ο Μαρινάκη. Αν ξεκινήσουν από το μηδέν, θέλουν και κάποια άλλα εκατομμύρια να στήσουν ένα κανάλι, ε, δεν βγαίνει αυτό. Όχι κάποια άλλα, πολλαπλάσια του 70-80 μήνε. Δεν δώσαμε. βγαίνει αυτό. Οπότε εκεί ή αναγκάζεσαι να διαπλακεί ή θα αναγκαστεί να κάνει κάτι άλλο. ή όλα τα ενδεχόμενα εκτό από το να έχει μια υγιή επιχείρηση. Υγιεί επιχειρήσει δεν είναι τα κανάλια. Δηλαδή είναι στο, όριο με, δεν είναι είναι με στο όριο. όριο. με τέτοια ποσά δεν είναι. Και με αυτή τη διαφημιστική αγορά δεν είναι. Ναι. Οπότε όλο αυτό... Γιατί στα 75 εκατομμύρια που πρέπει σε 10 χρόνια να βγούνε είναι 7,5 εκατομμύρια το χρόνο. Όχι, 3 χρόνια να βγούνε. Τα 75 εκατομμύρια. Είναι που είναι 10 άδεια. Ή... Όχι σε η εταιρεία. άδεια είναι για 10 χρόνια. Ναι, η άδεια. Αλλά λοιπόν. τα 75. Αν για το μαρινάκι πιέζει. Όχι πιο από την τσέπη, εννοεί. Από την τσέπη θα βγούνε. Κρία, αλλά πέζε πρέπει να τα δοθούν... βγάλει πίσω. Ναι, πρέπει Να βγάλει 7,5 το χρόνο. Εννοεί. Ο Α που είναι πρώτο κανάλι βγάζει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τι θα κάνει τα νέα κανάλια να βγάλουν τα 5. Δεν υπάρχει. Οπότε καταφεύγεις σε άλλους τρόπους Ίσως προφανώς για αυτό να το θέλει και η κυβέρνηση. Καλά, μπορεί να και να πάρω ένα κανάλι. Δεν κοιτάξω. Θέλω Θέλαν όλοι να αγοράσουν κάτι ζημιογόνο και πλειοδότησαν για κάτι ζημιογόνο. Δεν νομίζω. Θα αγοράζαν το Μέγκαμαϊτ. <laughs> δεν <laughs> το θέλει κανεί όμω το Μέγκαμαϊτ. <Megaman. laughs> λοιπόν, αυτά τα ωραία. Άσο Υπάρχουνε. και αν το πληρώσουν Μπορεί να ανεβάσει τα εισιτήρια του Ολυμπιακού. Α πούμε, λέω εγώ τώρα. Ε, κάτι άλλο να γίνει. Αλλά πού οι Και άλλοι δύο που δεν έχουν ομάδε. Τι θα κάνουν. Αγοράσουν να μπορεί να μειώσει του μισθού στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, ο Κυριακού Που έχει αντένε. Έχει κάτι αντένε. Λοιπόν, και βγαίνει ο Κατρούκαλο πριν λίγο από το Μαξίμου και είπε κάτι που το λένε συνέχεια όλοι οι καιβουλευτέ και τέτοιοι Γιατί υποτίθεται τώρα. Την το κάρτα το θέμα. Αυτό όχι, πάλι. όχι περίπου. Yeah. Το θέμα είναι αν πετάτε, αν πετάει ο ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο δημοσιογράφου, τεχνικού, δικητικού, και πιο πολύ είναι τεχνική και δικηγική σε ένα κανάλι, παρά δημοσιογράφοι επειδή λένε ότι ασχολούμαστε μόνο με του δημοσιογράφου. Και υπάρχει αυτό το θέμα ότι σε υγιεί επιχειρήσει βάσει περιπτώσει τη επιχειρήσει που λειτουργούν, όπω είναι το Στάρ και το Α. Που δεν πήραν άδεια, θεωρητικώ αν δεν κάνουν κάτι, σε τρει μήνε κλείνουνε. Άρα μένουν έξω οικογένειε, περίπου 2.000 οικογένειε. Όχι, Όχι από το ΣΑΡ και τον ΑΛΦΑ. Από το ΣΑΡ και σημαίνει... τον ΑΛΦΑ και 2.000, 2.000. Ναι, ναι βάζουμε μέσα και το ΜΕΚΑ που έχει αυτό, ναι. βάζουν και το ΕΚΤ και τα λοιπά, και όλα τα υπόλοιπα. Οικογένειε όμω είναι αυτά, δεν είναι άτομα. Ναι. Λοιπόν, οπότε ε, και έρχεται τώρα ο Κατρούγκαλο, είπε πριν λίγο, όπω το έχει πει και παλιότερα άλλο, και λένε, ε, θα μεριμνήσουμε, κάποιο είπε και ο ΑΕΔ. Και εν πάση περιπτώσει λέει θα λειτουργούν αυτά τα κανάλια και ως συνδρομητικά και ως δεν ξέρω εγώ ποιά άλλη ή δεν ξέρω εγώ ποιά άλλη φόρμουλα. Γιατί σε κάθε συνδρομητικό έχει 500 άτομα. Ο Α έχει 500 Στην άτομα Αμερική. επειδή είναι πανελληνία εμβελίας. Yeah. Άμα γίνει συνδρομητικό δεν χρειάζεται τα 500 άτομα ούτε τα 15 serial ούτε τις 15 εκπομπές που έχει. Άρα θα πεταχτούν στον δρόμο. Αυτή τη βλακία που αναμασάνε και λένε ότι τα είχαμε ενδιαφέρονται και φρον Τι θα κάνει ο τεχνικός, ο καμεραμάν Αν χάσει τη δουλειά του και καλά Ότι έχει έγνοια για αυτόν Ναι, ναι Ή το ίδιο παπάς Καλά βέβαια, περίμε ακούμε τώρα τη μία πλευρά Αλλά η κυβέρνηση έχει κι άλλο πόδι Ο Σπίρτζης λέει ότι θα γίνουν παραπάνω θέσει εργασίας Τελικά γιατί Καταρχή, να ακούμε ναι, το σπίρτζες. Το λέει ο Σπίρτζης Ο, πει ο, ο είναι, Έκλαψε Όταν το είπε. Όχι, όταν, δάξε, έκλαψε όταν έκλαψε ο που λέμε. έκλαψε Δεν έκλαψε ο σπίριτζ. Είχε Αφή. κλάψει για το Στην βουλή ελληνικό. Είχε κλάψει, για το ελληνικό, mm. δεν ήτανε. Τι ήτανε. Στη βουλή, Το, το, το τάιπεδ. Ότι δεν συμφωνεί, δε, συμφωνεί με όλα αυτά που ξεπουλάει το τάιπεδ. Τη χούλα είναι ο άνθρωπο και ναι. το κατηγοράμε. Ναι. Δεν είναι μακριά και η μέρα που θα κλάψει και για Ό, Όχι. Κανα Ένα κράξιμο στην Καλαμάτα το έφαγε. Για ποιο λόγο. Είχε πάει να επισκεφτεί του πλημμυροπαθεί στην ώρα του κουγκάριζαν. λόγο έφαγε. Πήγε πάνω να του δει. Α. Τον κράξανε λίγο εκεί, όπω γίνεται συνήθω. Έπιασε μάπα. Όχι. Τι Αυτό τίποτα. ζήτησε μια κυρία. Λέει πάρει να φτιάρει άλλα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Να μείνουμε να πάμε τώρα στο. Κάποιο να φτιάρει, ήταν λίγο περίεργο. Τι σκαψολάκου. Όχι, λάσπες, λάσπες Ακόμα Πάει ο άλλο με το κουστούμι να αναδεί. Την ώρα που άλλο ξεφτιαρίζει και έχει πλημμυρίσει στο σπίτι μέχρι το λαιμό. Τουλάχιστον η δεξίδα επί καραμαλή. Ή η βάσο παλιά, θυμάσαι, έβαζε, έβαζε μια μπότα, γαλότσεις. μια γαλότσα. γαλότσα. Δηλαδή πήγαινε στον κυψό μια στον γαλότσα. Κύφσο, ο ο καραμαλή σε κάθε event φορούσε ένα μπουφανάκι ανάλογο. Όχι, είναι δημοκρατικό. Στα χιόνια είχε εντυθεί χιόνια. Ναι, ξέρω. Και ο Γιώργο στα χιόνια που σου έφτιαχνε. Στον Μπαϊρακτάρ είχε εντυθεί απλό λαϊκό. Και ανεφέρθηκαν τα λάδια εδώ πέρα από τα τζατζίκια. Τέλο πάντων υπήρχε ο καραμαλή. Είναι και κάτι Με τον πρόεδρο Ομπάμα, με έτσι πήγε και στην καλαμάτα ναι. να δει τι λάσπει. Με την ίδια λάσπη που το, θα είχε το ίδιο, πάνω του κουστούμι, θα πιάνει τον Ομπάμα. Το ίδιο κακοραμένο και χυμένο σακάκι, mm. τουλάχιστον δεν φορά να γραβάτε εντάξει. Αϊράψε, αγάπη! Ράψε ναι. να σου πει. Πάνω σου να το ράψει, να φαίνεται. Εκτό αν του το ράβουν πάνω του, αλλά επειδή παχαίνουν όλη αυτή την πορεία, δεν γράφει καλά δεν πάνω σου. Τι τσιμέρι, ραβά. Και άλλοι παχαίνουν εκτό από τον τσιμπρο, παχαίνουν κι άλλοι. Ναι, να του στεναχώρει αεραποστόλη, του έχει κάνει αέραση, το ότι φουσκώνουν. Απλοξεφίσι Μα Να, να το μαζεύει. βελονιάσει κάποιο, να φύγει ο αέρα κάπου, <laughs> να γίνει ένα αερογονακό. θέματα εδώ. Τα Σαν τα καλοριφέρ. Δεν έχει αυτό το κλειδί του καλοριφέρ να φύγει. Πώ κατάφεραν το τηλεοπτικό τοπίο, έτσι όπω ήταν, που είχε και κανένα δυο φίλου κανάλια, να το πούμε και αυτό, να του έχει όλου απέναντι σε αυτή τη φάση και να έχει δημιουργήσει τέτοια αναμπουμπούλα. Να έχει δημιουργήσει τέτοια νομικά κενά. Γιατί οι τέσσερι άδειε δεν προκύπτουν από πουθενά, δεν μπορεί να το υποστηρίξει κανεί, ούτε παιδί δημοτικού, το βλέπει ο καθένα τι μηχανία νιώθουνε. Τα πόθεν έσχες που τώρα είπαν ότι ισχύουν μόνο για την πρώτη δόση. Όχι για το σύνολο του πόσου που πλειοδότησαν. Ε, ο καθυστερημένο Καλογρίτσας. Ναι. Όλο αυτό που έγινε με το διαγωνισμό που μπάζει λίγο γιατί ήταν λίγο τζόγος, κάπως εξελίχθηκε. Τα Ταβάνη δεν υπήρχε. Ναι, ήτανε ναι. Λίγο... Που μπήκανε στην ίδια μοίρα πλειοδοτικός επιχειρήσεις. Πλειοδοτικός δεν ήταν, Όχι. Μπήκανε στην ίδια μοίρα επιχειρήσει που έχουν 500 εργαζόμενου και 10 χρόνια ζωή επιτυχημένη κοινωνία. Και ριτζίδε που δεν έχουν ούτε μηδέν. Καλημέρα, Γεια σα. Θέλω να χτυπήσω και εγώ την ίδια ακριβώ μοίρα μαζί με τον άλλο με του 500 εργαζόμενου. Όλο αυτό. Ο Σαβίδης, ο, ο Σαβίδης που είπε μετά αυτά που είπε. Όλα αυτά τα πολύ ωραία. Πώ κατάφεραν λοιπόν άλλο ένα θέμα που ήταν αμαρτωλό, ναι, από του προηγούμενου, πώ κατάφεραν να το κάνουν μπάχαλο και Πέριμε. αυτό γιατί με ό,τι έχουν καταπιαστεί. Τα έχουν κάνει μπάχαλα από μια κυβέρνηση ε, αριστερή, κομ, κομμουνιστική που έχουμε. Όχι κομμουνιστική. Όχι, δεν είναι αριστερή, αριστερή, όχι, α, όχι, όχι, δε α, θέλω, Επειδή παίζει για κατρούκαλο, μπερδεύτηκα. Εντάξει, αλλά. Είναι ένας υπουργό, δεν είναι η κυβέρνηση. Είναι, είναι, είναι ένας κομμουνιστή. Κοίτα, είναι δάκτυλος είναι κομμουνιστικός. Είναι και ο Σίπρα. Περίμενε. Όχι, όχι. Θα σου λέγα ότι είναι ο παπά, γιατί είδα μια συνέντευξή του και πίσω ο παπά, στο μέγαρο Μαξί έχει ένα σκίτσο του Μπελογιάννη. Ασκηλέθηκε και ο Μπελογιάννη. Κανονικά όμω. Κανονικά. Λογικό... Να Νίκος... αφήσει κάτι όρθιος. Λογικά, όχι, οτι να αφήσουνε. Λογικό ο Νίκο Παπάς, εκεί που υπάρχει και εκεί που συναγελάζεται θέλει να έχει κάτι ηθικό δίπλα του. Είναι το μόνο ηθικό. Ένα κάδρο που είναι πίσω του. Αλλά τον Πελογιάννη, τι ακριβώς σχέση έχει ο Νύν υπουργό αυτή της κυβέρνησης με όλα αυτά που κάνει, με τα μνημόνια που έχει φέρει, με τις περικοπές συντάξεων, με τις ιδέες που δεν έχει κανείς από αυτούς του υπουργούς και που δεν θα ήταν διατεθειμένος να κάνει τίποτα για να τις υπερασπιστεί, με κάποιον που εκτελέστηκε λόγω των ιδεών του. Περίμα. Και επέμεινε μέχρι τέλους. Δεν έκανε την κολοτούμπα, ούτε έβγαλε έρπη, ούτε σε 17 ώρες τα γύρισε όλα. Τι σχέση έχει το ένα... Με το άλλο. Νομίζω πρόκειται για παρεξήγηση. Ζήτησε να πίνακα με λουλούδια. Δεν το έχει πήρε για τον Μπελογιάννη. Το πήρε <laughs> για το γαρίφαλο. Ή, ήταν το γαρίφαλο με τον άνθρωπο. Σου λέει θα είναι τα λιλινά αυτό. Κάτι. Από το σκυλάκι θέλω να πίνακα που... το γαρίφαλο με τον άνθρωπο. Όχι τον άνθρωπο με το γαρίφαλο. Το πήρε για το λουλούδι. Και εκεί Και το φέραμε. Παρ' όλα αυτά αυτό που θέλω να πω. Είναι το σπίτι του Πικάσο που έχει κάνει για τον Μπελογιάννη. Ναι, το πήρε. Το αφαιρετικό είναι με το ένα κόκκινο γαρίφαλο. Και. Αυτό που θέλει μια αριστερή κυβέρνηση, τι θες από μια αριστερή κυβέρνηση, Να έχει απέναντί τη όλε τι εξουσίες και του επιχειρηματίε του εμπλεκόμενου. Αυτό α πούμε γιατί δεν το χειροκροτούμε. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Δηλαδή, δεν τι... είναι ευτύχημα για μια αριστερή κυβέρνηση να τιμήσουν όλα τα κανάλια. Όχι, να έτσι. Την <laughs> Πώς. <laughs> να του έχει απέναντί θες Να συναγελάζονται. Αριστερή πραγματική κυβέρνηση να. είναι αυτή που παίρνει την εξουσία των πλουσίων των ολιγαρχών. Και τη δίνει στο λαό. Πε μου, σε αυτή την περίπτωση, Περίμενε, ποια εξουσία πήρε και που την έδωσε. Σάββατο, δε κοντή γιορτή. Τι θα, γίνει. θα δώσει εκεί στον κόσμο τι δεν θα δώσει στου εργάτε του πόντιου <laughs> που θέλει και σαφή. Μα έδωσε πριν δύο χρόνια και είδε την πείρα. Θα δώσει 240 εκατομμύρια έχουμε να δώσουμε τώρα. Με αυτά έχουν προπολογιστεί, θα πάνε αλλού. <σχυσ> θα πάνε στον χάζο. Μα άρεσε, άλλα θα πάνε. Αυτά θα πάνε εκεί και άλλα θα βγάλουμε. Βάλε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σαν σκεδί να αγκιάσουν αριστεροί άνθρωποι. <laughs> έχουμε απέναντι τη διαπλοκή. Πρώτη φορά του κλείσαμε μέσα και γκρινιάζεται. Μα τι θέλετε πια. Όταν λέγαμε να κλείσουμε τη διαπλοκή δεν εννοούσαμε τρει μέρε. Τι την κλείσανε, τόσο πολλούσαν. Την κλείσανε οι άλλοι καθόλου. Όχι, όχι. όχι. Τρίσμε. Γιατί δεν αναγνωρίζουμε αυτού. αυτό, έκανε Το μια Ξαναβγήκαν όμω και ξυρισμένοι όλοι, φρεσκοξυρισμένοι. Τι είχε μέσα και σε είχαν. Θεωρητικό θα βγαίνει σαν αβαγή. Αλλά Έτσι. ήταν όλοι ξυρισμένοι. Κιμπουρόπουλο που βγήκε πρώτος ήταν ξυρισμένο. Θα μου πει και από την αρχή. Ξυριστήκαμε αγοράκια εκεί μέσα. Λοιπόν, βάλε διαφημίσει και συνεχίζουμε σε λίγο. Ξέρουν όλοι, παλιοί και νέοι καναράρχες, ότι η νοημότητα θα επιβληθεί, γιατί τα νταβατζηλίκια τελειώσανε. Η διαπλοκή τέλειωσε. Ναι, ναι, ναι, ε, τελείωσε τελείωσε Η διαπλοκή τέλειωσε. Ε, ετελείωσε, ετελείωσε. Ο κατρούγκαλο είναι ο ένα. Ο άλλο είναι ο καλοχαιρέτα. Βρείτε τώρα εσεί ποιο από του δύο είναι τι. Ξεμπερδεύουμε ένα-ένα τα θέματα. Όμω είναι μόνο τα θέματα. Δηλαδή... Κοίτα, να Τελειώσαμε τα μνημόνια. Δεν είναι και λίγο. Όχι, δεν είναι. Τελειώσαμε Πάμε με τη διαπλοκή. Τη διαπλοκή. Δεν είναι και λίγο. Να τελειώσουν και αυτά τα προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα έχουν μείνει μόνο. Όχι, αυτά έρχονται που και σήμερα. Τα τώρα το... Δημόσια έργα. Δώσαμε. 10 χιλιόμετρα τη Κορύνθου Πατρών. Δεν είναι και λίγο όχι, το εγενέα σε προχτέ. Δηλαδή είναι κανένα τεταρδάκι με κίνηση σπάσιμο νεύρο. Έδωσε 10 χιλιόμετρα. Έδωση. Αυτό λέω, γλιτώσαμε 10 χιλιόμετρα. Λίγο είναι, τι θα ήθελε να δώσει, 8. Και είπε την Κορύνθου Πατρών. Ναι, ένα κομμάτι. Το έχει... εγενέα χιλιόμετρα ακόμα. <χωμάως> δεν έχει σημασία. Α. Μα πώ τη <χωμά financi Tinian> Οι άλλοι το είχαν δώσει. 10-10 θα το πάμε. Δεν το βγαίνουν τα χρόνια, να ξέρει. Μέτρο-μέτρο θα το πάει. Θα πηγαίνει ο ίδιο στον πρώτο Αυτό ακριβώ. Ένα, ένα τα θέματα. Μου λέει εδώ ο Μιχάλη ο Σιριζέο από την Λίουπολη. Αμαντά την Τι να όλα τα παιδιά. Ε, ναι. ναι. Σήμερα η εκπομπή έχει πραγματικό αριστερό επαναστατικό λόγο. Ηρωνεύεται. Είναι Σιριζέο άλλωστε. Με επιχειρήματα με άρωμα Μπογδάνου. Άμα πρόκειται, λέει, για το συνάφιν. <Κι> Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Καταρχήν. Βλέπει Μπογδάνου. Αφού είναι από αυτό. Α, αφού... Α, φ... Α, αυτή είναι η φίλη σου. Ναι, ναι, ναι, ναι το ξέρω. Πρώτον. Δεύτερον, εμεί εδώ σε εκπομπή δεν έχουμε πει για άλλου εργαζόμενου. Όλα αυτά τα χρόνια, 20 χρόνια που υπάρχει η ελληνοφρένεια. Αυτό απολογεί. Όχι, δεν απολογούμε. Α. Θυμίζω και δεν είναι το θεμό Μιχάλης είναι γενικότερα. Γιατί αυτά τα λεμό Μιχάλης τα λένε πολλοί. Δεν έχουμε πει για άλλου εργαζόμενου που έχουν απειληθεί με απόλυση ή που είναι σε δύσκολη κατάσταση ή που, που, πού. Ποτέ, τίποτα. Η ελληνοφρένεια. Απολύτω έτσι. Πρώτη φορά λέμε, συζητάμε για κάποιον. Είναι και άνθρωποι που ακούνε από σήμερα, δεν ακούνε μια ζωή. ξανά στείλνε μήνυμα να. Είναι όμω, να θα το δω. Είναι όμω η πρώτη φορά που ανθυρή επιχείρηση που πάει καλά κινδυνεύει να κλείσει λόγω επιλογών παπά αυτό το λέει και ο Μπογδάνος ναι αλλά δεν σημαίνει ότι επίση ο Μπογδάνος θα πει ότι τώρα είναι μία και 29 και 15 δευτερόλεπτα δεν σημαίνει δεν θα πούμε κάτι που μπορεί να το λέει οποιοδήποτε και το λέει και η λογική πάνω απ' όλα τα συντρίμια σας μαζεύουμε Μιχάλη αυτή η κυβέρνηση δημιουργεί άπειρα προβλήματα και προσπαθούμε να τα φωτίσουμε και να τα μαζέψουμε τις επιλογές σας και τις ε, ανασφάλειες και τις ενοχές σας. Αυτά προσπαθούμε να καλύψουμε με διάφορου τρόπους. Με τον άξονα με άξονα, μου αρέσει. Ποιος είναι ο άξονα. Αυτό, με τον ακροατή σου. Μιλάζεις με τον. Δεν μόνο. Ω, τώρα σε έναν μιλάς, πες Μιχάλη. Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη. Έχω ένα μήνυμα εδώ. Πώ <laughs> <ο Χαχόλος, laughs> να το πω, αυτό λέει Μιχάλη. Πέσαι αλλιώ, κάτι άλλο. Ο Χαχώλο. το Ο και στο Λοιπόν, στο κανάλι που θέλει να Το είπε και δεν υπάρχει καμία διαφορά Εντάξει. Κάνε λίγο κάνει λίγο τράγκα. Τιμή, τιμή. Αυτό που κάνει, το κάνει ωραία. <χι>... Ναι, πώς λέ, λέ, να, πώ το λέει. Τον μου. Μετά λέω, Ναι, Τα έχει κόψει. Τα Λέει κάτι yeah. καινούργια ε. τώρα, έχει Λανσάρι κάτι εκεί. Δεν πολύ, Κάτι Αφρικανού. Κάτι yeah. Αφρικανού, yeah. Ζουλού που του λένε εκεί, ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Λοιπόν, ο Χαχόλο τώρα, μπε, μπε, χαθήκαμε. Λοιπόν, μα αποσυντώνει στο Διαβάζει τα μημένα του κοιμητού. Θα διαβάσει και εγώ τα κομμενάκια που μου στο Twitter τα στίχεια. Όταν ο τράγκα έλεγε κάτι καλά για το ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλη δεν είχε θέματα. Φαντάζομ Αν θα σε ανύποπτου χρόνου. Σε ανύποπτου χρόνου. με το τηλεφώνημα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ο Χαχώλο στέλνει μήνυμα ο Χαχόλος χωρί να θέλει να φωτογραφίσει που δουλεύει. Και λέει: Στο κανάλι που εργάζομαι, πέρσι μα έκαναν 20% μείωση τους 4 τελευταίους μήνες του τέσσερι τελευταίου μήνε του έτου. Για να εξοικονομήσουν καμιά τριανταριά χιλιάρικα γιατί δεν έβγαιναν. Εννέα μήνε μετά βρήκαν 76 εκατομμύρια για άδεια. Αυτό είναι. Χωρί να θέλει να φωτογραφήσει. Όχι, ναι, δεν ναι, Ναι. Ε, αυτό πάνω κάτω έγινε με 76 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι, από αυτού που έχουν κάνει. Ο αντένα, θα ένα. πω εγώ. Ο αντένα. Και κάνει και απολύσει και μειώσει, ο αντένα. Και έχει παγώσει και τι παραγωγέ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τα Στα γυρίσματα αυτά, παγώσανε. Τα γυρίσματα παγώσανε. Βρήκε ο κύριο Κυριακού τα εκατομμύρια, Μ. αν Μ. τα βρήκε. Γιατί από όλοι λένε, δεν πρόκειται να τα δώσει, δεν έχει σημασία. Μέχρι στιγμή τα έχει βρει θεωρητικό. Αν είχε όμω του ρεμπεσκέδου εργαζόμενου στην πλάτη του. Να λοιπόν πόσο εργαζόμενο ήταν. Να πώ επάτει ο κοντομινά. Γιατί συνέχισε τι παραγωγέ, δεν τι διέκοψε. Ναι. Και δεν και έτσι, πήρα μάδια τώρα. Το σκάρι κατάλαβε καταλαβαίνω. Όχι, τώρα. θα πω και για τον Βαρτινογιάννη. Θα, πω και τον Βαρτινογιάννη. θα κλάψω άμα θες και για τον Βαρτινογιάννη. Για κλάψε λίγο. Λοιπόν. <laughs> <laughs> ποιο έχει γενεθρία <laughs> σήμερα. Δεν ξέρω ποιο έχει γενεθρία. Τον σε έχει <laughs> κάτι, κάτι σειρέ και... έμαθα. Κάτι σειρέ, τι έχει πει. Τα voice, αυτά. Δεν ξέρω. Να, τα βοήθημα, τα ναι. Τα... Βλέπω τα τρέλερ. Το βλέπω, τα τρέλερ ναι. Ναι. Το Έτσι δεν βγήκαν τα λεφτά. Ξανυχτήκαμε, κύριοι. Αυτά είναι θέματα, όντω. Πραγματικά. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Για το κουκουέ δεν λέτε. <laughs> <laughs> ε. Με <είτε> την <πέντε> ευκαιρία. <laughs> για το κουκουέ <laughs> δεν λέτε. Ε. Οτιδήποτε λέμε, θα υπάρχει ένα που θα πει για το κουκουέ δεν λέτε. Την πούλησε τη συχνότητα <laughs> στο offshore. <laughs> είδε πόσο μπροστά είναι οι κομμουνιστέ. Τα είδε σοβαρό. Η αλήθεια είναι ότι έκανε την πίστη όταν έπρεπε. Ποιο είναι σοβαρό. Δεν έχω να πω τίποτα. Πριν τον άλλα τα φράγκα. Πήρα πρώτο την άδεια, το Καλά. κουκουέ. Η σειρά είναι κουκουέ, αλλά φούζο. Η πιο σοβαρή και έξυπνη και προνοητική σε αυτά τα θέματα. Για βατήριο, καμία ελπίδα. Το νομίζω, ναι. Κοίτα, δεις, εγώ το έχω ξαναπεί. Η δυστυχία αυτού του τόπου, πρόσεξο όμω όλη τη διατύπωση. Να, Η δυστυχία αυτού του τόπου είναι ότι το πιο σοβαρό κόμμα που έχει το πιο, είναι το κουκουέ. Α. Δυστυχώ για ναι. τον τόπο. Θεωρητικώ θα πρέπει όλα τα κόμματα να γίνουν. Αναμένουμε μέχρι να γίνει αυτό ευτυχία, ή όχι, δεν αλλάζει αυτό. Ούτε ευτυχία θα γίνει άλλο. Το πιο, το πιο δεν σημαίνει ότι είναι, είναι το πιο σε σχέση με τα υπόλοιπα και σε σχέση με τη χώρα και σε σχέση με το καταστάσει και τα υπόλοιπα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Όλα τα άλλα είναι, δε, δεν κρίνω θέσει εδώ, δεν, δεν λέω ποιος έχει καλύτερες θέσεις, λέω την επικοινωνιακή, την εικόνα προς τα έξω και τα λοιπά. Ένα θα σου πω για να καταλάβεις τι είστε. Στη συχνότητα του Κουκουέ διευθυντή είναι ο φουρτιώτη. Αυτό είναι ο μόνο. Αυτό Αυτό άστα. <laughs> Αυτό, Αυτό, Αυτό, Αυτό, Αυτό ναι, αλλά δεν ναι, το έχει το Κουκουέ όμω, να το πω. Δεν ξέρω, ποιο θέλει. Α τον κάτω εκεί του Κουκουέ να έχει το. το Πώ το λένε, Μα κάποτε. Όχι την Κανέλη, εντάξει. Με, τα με, τα λεύκο, με το ίδιο επιχείρημα, κάποτε την κυβέρνηση, να, την ισχύ εν πάση περιπτώσει στην πολιτική, την είχε το Κουκουέ. Και στην πορεία την έχει πάρει ο Κάραμα Ο Πλαστήρας, ο Παπανδρέου, ο Παπανδρέου, ο Παπανδρέου, ο Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό. Κάποτε, ναι, ήταν αυτό. Θέλω δεν λέει πάνε, κάτι. Πάνε, τέλος Και ο Τσίπρας πάνε. κάποτε ήταν στην Κνέ. Φταίει Θα μπορούσε το Survivor. Ναι, γιατί δεν να έκανε αυτά που έπρεπε τότε. Θα μπορούσε το Survivor να είναι στο κανάλι του ΚΚΕ. <χει> να του ρίξει μέσα στο σπίτι του λαού, Άιβι, Όχι μόνο αυτό, τι? θα μπορούσε να ήταν. Ε... Να κάνει ένα λαϊκό survivor. Ζ, ναι, αυτό. Ζήσε στην Ελλάδα. Ζήσε, ζήσε, ζήσε, ζήσε με 300 ευρώ. Αυτά που ζει, με Μα που 300 είναι, ευρώ. Αυτά είναι, αυτό είναι 300 Εγώ τι έλεγα αυτέ τι ιδέες σου υπήρχε 902, δεν ε, ε, να το πουλήσουν. Ε, τα μαξιλάρια δεν βγάλαν τα λεφτά. Τέλο πάντων. πάντων. Και άλλα μηνύματα, τι έγινε. Λοιπόν, ο μα και βουλευτή φορά πάντα Έκανε μια Σε ποιο τα το Τι γράφει γιατί αυτό ήταν γράφει. Είσαι, με ταυτότητα στο... μπαίνει τσάμπα στα θεάματα. Πε... Σε καν... σε... Με καμία ταυτότητα Δεν γράφει δημοσιογράφου. Πάμε πρόσωπο, πάμε πρόσωπο, καταρχήν. Δεν μπήκε με εξετάσεις στο τιμημένο σωματείο των ενόσεων συντακτών. Είχα άγχο, να πω την αλήθεια. <laughs> Ήξερα να Με ποιον εσύ, μαζί. Με την βάση αλόη, γιατί με πούνε, βάση... Πούνε <laughs> Εγώ με την κατρίτσια. Πριν από 15 χρόνια όμω αυτό πάει αυτό. Ε? Πριν από 15 χρόνια. Δεν τελειώσαν, τελειώσαν, τελειώσανε. Έχουν μπει άλλωστε εκεί. Έχουν μπει και αν έχουν μπει. Η ΕΣΥΑ είναι λίγο σαν την ΚΝΕΑ. Ότι έχουν περάσει πάρα πολύ από εκεί και κοίτα που έχουν καταντήσει. Αυτά. Και καταλήξει και όλα τα υπόλοιπα. Λίγοι κατάντια νομίζω. Δεν είναι η ίδια. Ο Αμυράς λοιπόν μιλάει στη Βουλή για yeah. τα θέματα των καναλιών. Και κοίτα να δει πού το πήγε. Επειδή υπάρχει ένα πλαφόν σε αυτό το νόμο που λέει 400 εργαζόμενοι σε κάθε κανάλι, ποιος θα σκεφτότανε τη δυνατότητα του εργοδότη, νέου παλιού δεν έχει σημασία, με το, ίδιο, με το νέο καθιστό ήταν 400 εργαζόμενοι, να απολύει. Και ποιο θα υπερασπιζότανε, χωρίς να το επιδιώκει, μπορεί και να το επαιδίωκε, τι απολύσεις στα κανάλια Λέτε για παράδειγμα, ο ελάχιστο αριθμό εργαζομένων σε ένα σταθμό τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδική εμβέλεια είναι τα 400 άτομα. Εάν λοιπόν μετά από λίγε ημέρε, μετά την αδειοδότηση, μετά από μήνε, βγει ένα μηχάνημα τεχνολογικό που να οδηγεί το κανάλι στην απόφαση να το πάρει, διότι για παράδειγμα εκεί που θα έχει 30 μοντέρ θα του κάνει αυτή η μονταζιέρα μια πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά θα πρέπει να θυσιαστεί ένα μοντέρ. Τι θα κάνει η επιχείρηση, θα απολύσει αυτόν τον πλεονάζοντα εργαζόμενο. Εάν τον απολύσει θα πάει στους 399 εργαζόμενους οπότε θα χάσει την άδεια Είδε αγωνία Έτσι. Ποιος θα εκφράσει την Έτσι. αγωνία του νέου καναλάρχη αφού έχει φτιάξει το κανάλι αφού έχει προσλάβει 400, όταν θα έρθει το νέο μηχάνημα, παρεμπιπτόντως σε αυτή τη δουλειά έχουν συνεχώ νέα μηχανήματα που πετάνε έξω ανθρώπους, ακόμη και οι κάμερες κινούνται μόνοι τους στα στούντια, δεν έχουν νέα ανθρώπους από πίσω και τα κανάλια, τους στέλνουν με δικές τους κάμερα, κινούν τα άντρα πάνε θα σκεφτεί, το Στέλνουν σκεφτεί... τον δημοσιογράφο μαζί με την κάμερα, Ποιο θα σκεφτεί τον εργοδότη τον καινούριο Που, λόγω νέα τεχνολογία θα πρέπει να απολύσει γιατί ήρθε η τεχνολογία, αλλά δεν θα μπορεί να απολύσει. Είναι δράμα εδώ, τώρα το δράμα στη Βουλή, γιατί θα πέσει κάτω από 400, και άρα μπορεί να χάσει στην άδεια. Ένα λαϊκό κόμμα πια. Κανεί δεν τα έχει αυτά. Ένα λαϊκό αυτά. Ένα λαϊκό κόμμα, αλλά είναι θέματα όμω αυτά και πρέπει Ένα... να τα. Στο ποτάμινο. Στο κόμμα πήγαν οι νέοι δημοκρατίε. Τι κάναν. Στο ποτάμινο. Τι σημασία έχει. Ξέρω δεν θα γίνουν τα και τα μαθες. αριστερά. Μπράβο. Δεν Τι θα γίνουν. Πάει το πάντων. Όρισε η φόβ και ελπίζαμε πέσα πολλά. Με το Σταυρί Είναι θέματα αυτά. Εντάξει, τα έχει βρει με τη Δημάρα. Αυτό εμείς η ησυχάζει. Δηλαδή, ξέρω ότι μια αριστερά υπάρχει. Σωστή, μια. με τη Φώφη. Με τη Δημάρα. Του Θεοχαρόπουλου. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ε, ε, έχουμε και χθε στην επιτροπή αυτή τη Βουλή που διερευνά τα ποθενέσχε και τα μέσα ενημέρωση και το τι ρίχνει φως στι εφημερίδε, στα κανάλια. Πήγε και ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Αυγή, ο κ. Δημήτρη Τούμπο. Ο οποίος για να καταλάβεις άμα κάποιοι είναι mm. και άμα φέρνουν βαρύ όνομα, πώς καταφέρνουν και παίρνουν διαφημίσεις. Ε, σχετικά με τη διαφήμιση. Ξέρω εγώ ότι η διαφήμιση σε, σε όλο τον τύπο το 15 ήταν 35 εκατομμύρια. Ποιο ήταν το ποσό τη διαφήμιση στην Αυγή και τι ποσοστό είναι από αυτού πρώτον. Και δεύτερον, μπορείτε να μα πείτε, εγώ ξέρω παλιά, επειδή είμαι και εγώ μέτοχο τη Αυγή και είμαι και παλιό αναγνώστη, παλιά δεν είχε διαφήμιση η Αυγή. Οπότε άρχισε να διαφημίζεται, να υπάρχει διαφήμιση στην εφημερίδα τη Αυγή. Ανεβάσαμε τη διαφήμιση. Χτυπώντας, ορίστε. χτυπώντας χτυπώντας, χτυπώντας ναι, τελειώσα, τελειώσα, την πόρτα απευθείας όχι μόνο τραπεζών αλλά και μικρών καταστηματαρχών μικρών επιχειρήσεων είχαμε τα παλιότερα χρόνια πριν 8-9 χρόνια γύρω στις 200 με 250 χιλιάδε διαφήμιση ανέβηκε τα τελευταία 4-5 χρόνια και στις 500-600 χιλιάδε. αν θυμάμαι καλά το 15 φτάσαμε γύρω στο 1 εκατομμύριο Είδες πως, yeah. αυτό είναι επιχειρηματική τώρα, παράδειγμα επιχειρηματικότητας, πως θα yeah. μας χτυπάς στην πόρτα του μικρού καταστηματάρχη μια εφημερίδα που πουλάει 1.500, 2.000 εγώ είμαι large, 2.000 φύλλα έχει διαφήμιση ενό εκατομμυρίου το 15 από 600.000 τις άλλες φορές. Χρονιές. Να τα δει κάποιο, δηλαδή η κρίση γεννάει ευκαιρίε. Ναι, όχι. Και χωρί δίπτη. Χωρί προσφορές Χωρί κουπόνια σου. Χωρί τίποτα. Ναι, μεν είναι αριστεροί, έχουν την ιδεολογία κατά τη αγορά, φαντάζομαι. Ναι, κατά τη Ευρώπη, του, του αδιφάγου κέρδου. Αριστεροί είναι άνθρωποι. Παρόλα αυτά όμω. Ε, πενδύουν σε αυτό και έχουν κάνει μια ανθυρή επιχείρηση. Ναι, και μια αυτό να κρατήσουμε. Τώρα, άμα διαβάζετε τις ζωή να πάρει ναι, και διαφήμιση. διαβάζουν. Και από το τυράζ, πώς από το τυράζ? Το πιο Τι <laughs> <laughs> Πώς Πώς πόσο πουλάει Πόσο κάνει. <laughs> <laughs> Δεν, Δεν έχω αγοράσει αυγή Ούτε εγώ. Που άμα σαν οδηγητή εκεί να δει πώ τα κέρδη. Και τα ερχότανε. Και άλλη διαφήμιση, διαφήμιση όντω. Αλλά δεν έχουν πρόγραμμα. Να κλείσουμε αυτή την ενότητα με ένα συνάδελφό μα επίση, τον θυμάσαι από τα παλιά, που είναι τώρα υπουργό. Ο Νίκο Ωξυδάκη. Α. Είναι υπουργό και έδωσε μια συνέντευξη. Για μια στιγμή νόμιζα, έγινε ο μπάμπη υπουργό κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και λέω τα ύστερα του κόσμου. Ναι, δεν το αποκλείω. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. <laughs> Οικονομία και οικονομικών. Εκεί στη θέση του Σακαλώτον Άραν τον μπάμπη. Καλά δεν ιδεολογικά. Ο Άριστα είναι δημοσιογράφο, ο Άριστα είναι υπουργό. Όχι, ο Άριστα θα μείνει εκεί που είναι. Εντάξει. Αλλά ο Μπάμπη άνετα θα μπορούσε να είναι υπουργό και σε αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Έτσι κι αλλιώ νεοφιλελεύθερη πολιτική εφαρμόζει ο Τζέσνερ. Έλα, χρειάδε τώρα πάνω που λέγαμε την αριστερή. Αμέσω το γυρίσει. Για την αυγή. Ακριβώ. την, την η Ναι, αλλά για Κατρούγκαλο. Είπαμε και για παπά. Είναι και κομμουνιστέ. Και τον Πελογέ είναι από πίσω. Εφαρμόζουν αυτό που. το Συμπίλημα πραγμάτων. Όχι, όχι, δεν συμπίλημα. Ο καθένα μπορεί να δηλώνει ότι θέλει εξορίε. Όμω, εκεί αυτό που του ενώνει είναι ότι εφαρμόζουν αποφάσει και προτάσει κατά του λαού. Πολύ απλά, κόβει συντάξει. Προσωρινά. Κόβει συντάξει. Θα και... επανέλθε. Πότε θα επανέλθει. Όταν ε, θα αφύγει ο ζηγό του μην μονίκη και το Γερμανία. Είναι αστρολογικό θέμα. Ε, δεν είναι. Ο ζηγό που έχει μπει, στα μυμώνια. Στον ερμή. Να, ωραία. Ο Νίκο εξηγάτη λοιπόν, η παλιότερη συνέδρια ενώ πριν 15-20 μέρε, επειδή λύπα μου, το κρατήσαμε να ακούσουμε το καλό μα συμπώνα. Πολλά πράγματα αλλιώς τα εκτιμούσαμε το 2010, αλλιώς το 2012, αλλιώς το 2014 και αλλιώς το 2016. Και κουβέντες έγιναν υπερβολικές, ήταν άλλες οι εκτιμήσεις, αλλιώς εκτιμούσαμε ότι θα λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη. Κανείς δεν μπορεί mm -hmm. να αμφισβητήσει παρά μόνο να συμπονέσει αυτό που συμβαίνει στους συμπολίτε μας. Και όχι, τη συμπόνια τη λέω να, να υποφέρει μαζί και να προσπαθεί διαρκώς να βρεις τρόπους ανακούφισης. Νόμιζα θα τραγουδούσες Το συμπονέει ναι. Α, okay. <laughs> Είδες δεν νιώθετε καλύτερα που σας συμπονά ένας υπουργός Μαζί, συμπονά μαζί μας ναι. Άλλος ένας υπουργός, Άλλος ένας υπουργός. Άλλος ένας υπουργός. Να, Τι θες από έναν υπουργό κυβερνα... Εγώ δεν θέλω να λύνει θέματα Ούτε να παίρνει φιλολαϊκά μέτρα Θέλω να παίρνει πολύ αρνητικά μέτρα Έστω και αν δηλώνει ότι εξαναγκάζεται, αλλά τα παίρνει Μαν με τέτοια ευκολία. Άρα να μα συμπονάνε. Είναι δίπλωμα μα, να το καταλαβαίνει. Ένα άνθρωπο, ανθρώπινο. Οι προηγούμενοι έπαιρναν τα ίδια και χειρότερα μέτρα, αλλά δεν συμπονούσαν. Ε. Κάτι εξαλήφθεια μόνο που δεν μπορούσε να κοιμηθούν τάχαμο Κυριάκο όταν θα απέλυε του 15.000. Μην μιλήσουμε για τη λύση αν πέσει ο Τσίπρα. Ποιο, ποιο, είναι για τη λύση. Λύση. Δεν είναι λύση. Όχι, αυτό. αν είναι η άλλη είναι αν είναι λύση. Αλλά δεν είναι λύση. Αυτό. Και είναι. Δηλαδή τα νεύρα που λύση. έχω με τον Τζίπρα. Για κουταμάρε τον Πρωθυπουργό. Είναι αυτό. Αν έχω νεύρα, είναι για το χειρότερο που το Χειρότερο επί 10 επί Δεν είναι ωραίο. πως σου λέει ότι Η ποιότητα των Πρωθυπουργών. Δεν είναι ωραίο πως εξελίσσεται και πόσο ένα βγάζει τον άλλον. εδώ τώρα τον Μετά τον Τι μετά τον Κούλη, ο, ο Κούλης είναι, ο ο κούλης κούλης είναι το, το Καζάνι. Αλλά μέχρι να πάμε στον Κούλη έχουμε τους κουλού. Μετά τον με αυτό το την ωραία δήλωση του κύριου Ξηδάκη συνέχισε σε αυτή τη συνέντευξη που είπε για τη συμπόνια Αχα. και άκου πώ περιγράφει τα λάθη ενδεχόμενα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τι να ζητήσουμε τώρα από κάποιον να πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανες λάθος. Έχει κάνει και ένα λάθο. Και λοιπόν, τι, τι συνέβη. Ένα λάθο έχει γίνει κατά τη διάρκεια τη Πολλά έχουν γίνει. Όχι, okay, δεν ζητάει κανεί. τώρα Τι είναι λαό σοβαρό που θα ζητήσει απολογισμό γιατί έκανε λάθο και έκλεισε το μαγαζί μου. Έχω μείνει άνεργο. Πληρώνω φόρου. Έχει καταστραφεί η ζωή μου. Έχουμε και ό,τι έχουμε από συνολικότερη κατήφια. Όχι, oh, κανεί δεν ζητάει. Ε, και τώρα λίμο. στα μισά θα κάνουμε, oh, okay, εδώ, θα κάνουμε την αποτίμηση. Oh, okay, εδώ, εδώ δεν τίθεται καν θέμα γιατί λέει ένα λάθο και... Ναι. Είναι, είναι, ένα είναι ένα παραπάνω. μόνο το λάθο. Είναι και παραπάνω. και μερικά παραπάνω. Εντάξει. Και. Bad luck. Και. Τι να κάνουμε. Τι αυτά. Όταν μα ψηφίζατε, δεν ξέρατε, δεν βλέπατε ότι οι μόνο λάθη θα γίνονται και δεν πρόκειται να έρθει κάτι καλό. Ξαναγυρίζει πάλι στον ναι, κόσμο όλο αυτό και είναι το γνωστό αδιέξοδο. Γιατί ο κόσμο είχε πιστέψει. Για το πώ πιστεύει ο κόσμο. Πόσο εύκολο είναι να πιστέψει ο κόσμο. Πόσο θέλει να πιστεύει. Και η συζήτηση αυτή είναι ένα ωραίο κύκλο. Όχι να έρθουν η δεξίνα να σα δω. Ε, πάλι θα συνεργαστείτε. Ήταν έρθει 6 ημέρε πριν από ένα χρόνο. Ε, χαζό! Χαζό! χαζό Πιτσοτάκι είναι στην αρχηγέννη. <laughs> Τόσο χαζό που δεν είναι. Ακούγεται δεν ακούγεται. Όχι, αυτό νομίζω δεν είναι. Δεν, δεν να ένα επιχείρημα. Δεν ακούγεται δεν ακούγεται. Τέλεισμα. Η τελευταία τέτοια για συνεργασία ήταν ε, το 2012 που δεν συνεργάστηκε το ΚΚΕ με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Καλή νομίζω ότι εκεί αυτό τελειώσαμε α, με τη συνεργασία. Εκεί τέλειωσε και το ΚΚΕ Συγχαρη κιόλα. Διάλεξε πορεία. Μοναχική πορεία. Ναι, ναι, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Εκεί έχει απαντηθεί, νομίζω, στην πορεία. Απαντήθηκε αυτό σε όλου αυτού που λέγανε γιατί δεν μπαίνετε στην κυβέρνηση να ελέγχετε το, το ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Να κρατάνε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πεδονόμος, ένα κόμμα πεδονόμος που θα κρατάει τον άλλο να μην κάνει το λάθο. Εκεί, νομίζω, έχει απαντηθεί αυτό σε όλου αυτού που ήταν και πάρα πολύ Έχασε τη μισή εκλογική του δύναμη τότε. Από 8 πήγε στο 4. Το θυμόμαστε. Ε, ε, αυτά πληρώνει. Συγνώμη, α πρόσεχε. Δεν πληρώνει αυτά, πληρώνει κι άλλα. Α, πληρώνει κι άλλα. Ναι, γενικότερα, α. υπάρχει μια πληρωμή τη ιστορία για τέτοια θέματα. Εν περιπτώσει. Α, εδώ βλέπω ο βγήκε στα παραπολιτικά. Ναι. Ά, κάνει δουλειά, Μαρινάκη. να. Δεν δε μπορεί να βγει σε σταθμού. Γιατί απαγορεύεται. Όχι, oh, μπορεί. Πώς... Απλά παρατηρώ σε ποιου σταθμού βγαίνει. Δεν γέννη. έχει ενδιαφέρον ναι, ναι, ναι. να πει την άποψή του. Οι ένοπλε δυνάμεις λέει να αναλάβουν οπόμα. τη διαχείριση του λαθρομεταναστευτικού. Οι ένοπλε δυνάμει. Του λαθρόμεταναστευτικού Ναι, να αναλάβουν. Όχι ο ο άοπλε Καμένος. Καμένος, ή ένοπλε. Άμα γίνει καμία στραβή, να του ρίξει και μία. Εννοείται. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει, <laughs> στο δεύτερο πακετάκι. Εκεί ακούστηκε. Εκεί ακούστηκε. Και αυτά ακούγονται. Δεν είναι μόνο τα λέει ο γενικότερα είναι από, από τι Που τα λέει και που παίρνει βήμα και όλα αυτά. Που ακούγονται. Υπάρχει βήμα. Δεν το... Να σου επειδή είναι ένα τεράστιο θέμα μέσα ενημέρωση και χρυσή αυγή. Το χειρότερο είναι ότι οι απόψεις αυγή, Αυγής, τέτοιου τύπου απόψει, υπάρχουν σε πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, όχι στους 500.000 που την ψήφισαν, σε παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα. Το αν θα προβληθεί δεν θα προβληθεί από ένα μέσο, ναι θα το κρίνουμε, κατά δικαστέο ημί, εμπάνω περιπτώσει μια μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι ότι αυτές οι απόψει στους ευρωπαϊκού λαούς, για να το πάω και πιο μακριά, κυριαρχούν. Και εδώ στην Ελλάδα επίση κυριαρχούν. Όχι κυριαρχούν, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένε. Αυτό ήταν ισχυτικό και όλα τα άλλα ίσω να μπορούμε να τα βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, να σταθούμε πάνω στι διαφημίσει για να μα πει μετά πότε γίνεται, τι εκδήλωση έχει σημαία στην Λιούπολη. Εμεί θα τα διαβάσουμε. Και πότε είναι η γιορτή Γίδα, ρωτάνε. Γιορτή Γίδα, ναι. Λοιπόν, μετά τι διαφημίσει. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Χούτα. Λοιπόν και εσύ σαν τα πρώτα γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενος 6 μηνών από τη Φούτα. Το μεσημέρι. Πάνε στο γραφείο. Μετρούν με στο έγμα, με τροχιστή, Nie, de nie, da Ela, Τη ζωή μου στην ε, Αυτά αυτό. πρέπει να τα θυμόμαστε. Γιατί γελάτε. Γιατί έτσι γελάτε. είμαστε ελεύθεροι εμεί. Επειδή κάποιοι θυσιάστηκαν στο παρελθόν, Αποστόλοι. Και λαό που είναι αυτό, με τα Πάμπερ έδινε τον αγώνα του. Είπε, τα papers, με τα Πάμπερ. Με το Πιμπερό στο στόμα έκανε mm. αντίσταση. Αυτό. Εσύ τι έκανε με τον Πιμπερό στο στόμα. Ευανακροτήδε τη λέγανε. <laughs> Όχι, αυτό το έκανε. Άλλο το κάνει. Να κάνουμε ένα μάζι μόνο των αντάρτων. Πρωθυπουργών γιατί έχουμε... και πρόεδρο δημοκρατία είχαμε αντάρτη. Από 15 χρονών αντάρτης παπλή... Δεν τρέπουστε. <laughs> <laughs> Πολεμούσα. Πρέπει να, να ντρέπουντε. Πολεμούσα του Γερμανού να, να πούμε. Έχει πει ο Παπούλια τότε. Ο Πάκης έχει κανένα Αντάρρτικο. Δεν θα έχει, δεν θα έχει. Πώ άσπεσε το μαλλίβαμβάκι. Ναι, νομίζω, ναι. Και το βασιούχου έβαλε ο πρόεδρο τη στο Δημοσίου. Και τώρα <laughs> μιλάει για τη δικαιοσύνη. Είναι ναι, ένα Αντάρτικο από μόνο του. Όλη η γαλάζια γενιά με τον Πάκη μπήκε. Ναι. Να τα πούμε και αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να λέω τι αλήθει. να είναι. Το πολιτικό προσωπικό τη χώρα νομίζω. Είναι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω αν νοσεί περισσότερο αυτό η χώρα. Ε, είναι λίγο ταυτό Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχω ναι, ναι. Αν το ΚΚΕ έμπαινε στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε που ο Τσίπρας έλεγε περιρήξεις κουλουπού και αποχωρούσε στη Μεγάλη Κολοτούμπα, το ποσοστό του θα είχε περάσει το 10%. «Συγνώμη, ξέχασα, το κουκουέ όταν περνάει το 10% διασπάτε λέει ο φίλος Νίκος Τσιμιδάκης. Α, μάλιστα. Δηλαδή, Α, πάντα, εδώ σε θέλω. Δηλαδή να έχει μπει στην κυβέρνηση και να αποχωρούσε, να μπει δηλαδή κάποιος κάπου και να, για να αποχωρήσει. Δεν φαινόταν ότι από πριν θα έκανε την κολοτυμπό Όχι για να αποχωρήσει. Δηλαδή θα πιστεύαμε σράβη. ότι ο Τσίπρας θα έκανα, θα πήγε, πίστευε κανείς ότι ο Τσίπρας πήγε να κάνει ρήξη. το; δεν απαντάει. το Και άμα ήταν τόση αφέλεια στον κόσμο, μην πω και τίποτα άλλη πιο λέξη πιο βαριά, γιατί αυτή είναι η λέξη που περιγράφει, δεν σημαίνει ότι την έχουν όλοι αυτή την αφέλεια. Θα δικαιολογούσαμε ότι πάει ο άλλος για αντίσταση και πάμε μαζί του και α, Τώρα δεν θα κάνει αντίσταση, άρα πάνε να φύγουμε. Από πριν φαινόταν ότι δεν θα κάνει αντίσταση. Δεν πρόκειται να κάνει ρήξη, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Θα κάνει ό,τι ακριβώ του πει η Μέρκελ. Mm. Δεν θέλει μυαλό να το δει κάποιο, άμα δεν το βλέπει ο φίλο Ακροατή. Επίση δεν νοιάζεται καν για ποσοστά. Από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν κινούνται όλα τα κόμματα με βάση το τι ποσοστό θα πάρω με την τάδε κίνηση και τη στρατηγική και την τακτική. Αν τον ένοιαζε. Είχε κρατήσει το 8%. Έδειξε η ζωή ότι δεν τον ένοιαξε. επίσης πότε πήρε 10% του κουκουέ. Πολύ παλιά. Ε, καλά. Πολύ <laughs> παλιά. <πάνω σφίλια> τελευταία 25 χρόνια. <σφίλια> <συναντήθηκε, σφίλια> ο πρωθυπουργό συναντήθηκε. Ο Λέξ Τσίπρα. Αυτό δεν έχουμε τώρα, το Τσίπρα. Αυτό δεν έχουμε φορτωμένο. <σφίλια> συναντήθηκε <σφίλια> με τους Ολυμπιονίκες και. και μίλησε. Ο Χρήστο είναι αρχηγός τη ομάδα του Πόλου. Παρακολούθησα δύο τρει αγώνε σα. Κοιτάξτε, <φου> <αχ> έτυχε να παρακολουθήσω αυτού που χάσαμε. Γουρλή. Και γουρλίε. Τον λε και γουρκή, παρόλο. Παρά αυτό. Όλοι παρακολουθήσαμε. Όλοι κατένηση είμαστε. Όχι, ο ίδιο λέει. Παρακολούθησε <Φουρλήσ' νελί Clofel> αυτού. Ο προφυγό <Φουρλήσ'> έχει μια άλλη βαρύτητα. <Φουρλήσ'> λοιπόν, διαφημίσει, έχουμε και άλλε να τη βάλουμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Το καινούριο και το παλιό δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Ε, εντάξει. Άμα είναι καλό για να αλλάξει. Ναι, σωστό και αυτό. Ε, εδώ είμαστε η Ελληνοφρένια, η πρώτη Πέμπτη τη σεζόν. Δεν τα είπαμε όλα αυτά. Ο Μάριο Καγίη θα φύγει. του ήχου. Ναι. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Αφίλτη πήγε. Τελειώσαμε την επειδή ρωτάτε, θα ξεκινήσουμε και τηλεόραση. Τρει Οκτώβρη, Οκτώβρη. Στον Άλβα. Με τα προγραμματισμένα. Κανικά. Κανονικά, με πάθος, συνεχίζουμε, προετοιμαζόμαστε με, με ζήλο. Ε, υπάρχει ένας γενικός προβληματισμός όπως σε όλους του εργαζόμενου αυτού του κλάδου, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί αν πάθουν κάτι δύο κανάλια, αυτό δεν σημαίνει τα άλλα είναι καλά. Γιατί αν ξαφνικά γεμίσει η αγορά με 2.000 ανέργους, οι τιμέ και των άλλων πέφτουν. Έμει. Οπότε δεν χαίρεται κάποιο κανάλι και πριν δύο χρόνια κανείς δεν θα πίστευε ότι το Μέγκα θα ήταν στα αζήτητα. Και τώρα κάποιο που είναι ισχυρό, σαν κανάλι λέω, δεν ξέρει ποτέ τι ξημερώνει αύριο. Έτσι κι αλλιώ είναι μια δουλειά με μεγάλη ανασφάλεια. Στα χρόνια τη κρίση έχει αποδειχθεί: τρει-τέσσερι άνεργοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί και οικογένειε και, και, και, και άλλοι τόσοι υποψήφοι άνεργοι με όλα αυτά τα πολύ ωραία που κάνει η κυβέρνηση. Καταρχήν και οι επιχειρηματίε κατά δεύτερον. Οπότε σύμφωνα με τα προγραμματισμένα, τρει είναι να βγούμε ο Μπαλούρδο και οι Παρέα. Βλέπω εδώ ένα αξίτωμο, θα πω για τον να ένα μήνυμα Άσχετο αυτό που λένε, αλλά είδα τον λαφαζάνι στην κηδεία του Βέλιου Ο οποίος, η κομμωδία ίδια, μίλησε στην κάμερα ναι. Σε πρώτο πρόσωπο, στον Εκλυπόντα Τι έλεγε? Κάτι, ο Αλέξανδρε, τέτοια, σου λέω, τέτοια, το... σου λέω τέτοια, το... και Έχει έτσι. ένα προσωπικό τρόπο να... Στην κάμερα, πολύ ναι. προσωπικό Ναι. Πολύ προσωπικό. Η φεδρότητα του Λαφασάνη δεν έχει όρια. Κατάλαβε. Έλεω και εσύ. Μη δει αριστερό, δεύτερο. Μη δει κάμερα. Μιδι και... λοιπόν, λοιπόν, κάμερα τελειώνουμε, να πάει. τελειώνουμε αυτό το διχασμό. Τελειώνουμε. Μαγκαζίνο σε λίγο. Γεια